Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα <Και <νιού> Για να κάνουμε καμιά ωρίτσα παρέα να τα πούμε Να μας πείτε και τα ωραία σας Στο 2681 4060 Γιάννης Λαζάρος στο μικρόφωνο <Και νιού> Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας <Και νιού> Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και μέσω αέρος Και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Εμέα, γεια σου ρε Γιώργη Στην Πτολεμαΐδα, στην Κουζάνη, στη Βέρια, στη... Με, σε δηλαδή, όλα, σο, παντού yeah. Καλή σου μέρα φίλε Τρίφωνα, μόλις πήρα και το mail σου, yeah. να είσαι καλά yeah. ε, Κοίταξε, ο Τζουράς δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει Προσπάθησε, θα μάθεις yeah. Δεν ξέρω τι αφορά η μετάφραση από τα Ολλανδικά Αλλά στείλε αντίγραφο για να με Α, άφησες τη μικρή Ολλανδέζα μόνη της yeah. Πολύ μεγάλο διάστημα Καλά, εντάξει yeah, yeah, Θα μεταφέρω και τα... τα καλά σου λόγια Στα παιδιά, να είσαι καλά Όπως να είναι καλά και όλος ο κόσμος Όσο μπορεί να είναι καλά δηλαδή Με αυτά που σε τρελαίνουν Και σένα που τρελαίνουν και Μεγάλη μερίδα Του ελληνικού λαού Ο οποίο τρελαίνεται και δεν μπορεί να αντιδράσει Διότι αν αντιδράσει καταλαβαίνεις ε, Οι ταμπέλες είναι εύκολες Πέρα από την ανεργία που τον δέρνει Θα κουβαλάει και την ταμπέλα Που θα του, θα του κολλήσουν Στο κούτελο Λοιπόν που λες, Κυρία μου και κυρία μου Φαντάζομαι δηλαδή Φαντάζομαι φαντάζομαι Οργιάζει φαντασία μου Ότι ούτε ένας λογικός άνθρωπος δεν θα έδωσε σημασία σε όλη αυτή την ιστορία που στήθηκε με το φίλο μου το Γιάννη με έναν ίβαρουφάκι Στα εξάρχειά του τι μπέσανε λέει 30-40 αναρχικοί Αντιξουσιαστές με συγχωρείτε Και έγινε ό,τι έγινε Καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους Ο αντιξουσιαστής ε, δεν έχει τόσο ηλίθιο μυαλό Δηλαδή δεν είναι τόσο μα... Ε, θα έλεγα ε, Μαλθακός, ναι ώστε να μαζευτούν 30-40 να πάει να τα βάλουν με ένα άτομο και τι άτομο. Έτσι, αυτό δηλώνει, το μοναδικό πράγμα που δηλώνει ότι δεν, είναι, δεν ήταν αντιεξουσιαστές ήταν από αυτά τα, τα κόλπα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, κυρία μου και κυρία μου. Ε, και μάλιστα, ε, για να σου αποδείξουν και του λόγου το αναλυθές, ε, ε, βρέθηκε και βίντεο και ποιος το έπαιξε το βίντεο φυσικά ο καραφλούζος και η παρέα του η δημοσιογραφική η οποία πληρώνεται αδρά για να περνάει τη γραμμή αυτών που την περνάνε κοίταξε να σου πω κυρία μου και κυρία μου με συγχωρείς για τον Ελληνικό Οι η... ικανότητες των Ελλήνων σε όλους τους τομείς ε, δεν είναι μικρές έτσι από το Νικοδόμο Μέχρι το στρατιωτικό Τον επιστήμονα Το φούρναρι Δεν είναι μικρές οι ικανότητες Είναι μεγάλες οι ικανότητες Όπως ε, στον τομέα ας πούμε Των μυστικών υπηρεσιών η... Και σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα Έχει ανθρώπους με πραγματικά Και είχε ανθρώπους με πραγματικά μεγάλες ικανότητες Όμως υπάρχει ένα όμως Οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας Δεν δουλέψαν ποτέ για την Ελλάδα Πάντα διευθύνονταν από ξένα κλιμάκια και πάντα δούλευαν εναντίον του λαού που τους πλήρωνε δηλαδή τους βάζανε τους ανθρώπους αυτούς αντί για να βρίσκουν τα κόλπα που κάνουν ξένα συμφέροντα στην Ελλάδα να κυνηγάνε Έλληνες για τις ιδέες τους να... και τα λιμπάν και τα λιμπάν. εξάλλου μεγάλη να σου θυμίσω δεν ξέρω αν το θυμάσαι αν το γνωρίζεις φυσικά θα το γνωρίζεις είναι αδύνατο να μην το γνωρίζεις από προβιές ξέρει πάρα πολύ καλά η Ελλάδα έτσι δηλαδή η κόκκινη προβιά Ουσιαστικά δεν πέθανε Δεν διαλύθηκε ποτέ Απλά γίνανε καινούριε Γιατί η κατάσταση έχει περάσει σε καινούργια χέρια Εάν ήθελε λοιπόν η... η υπηρεσία Πληροφοριών Πες την όπως θέλεις Αν ήθελε πραγματικά η Ελλάδα Να ξεσκατήσει Αυτή την κατάσταση Ήταν θέμα μια ώρας Όμως για να θέλεις Πρέπει να σε κυβερνάνε Έλληνες Να σε διατάζουν Έλληνες Να κάνουν τα προγράμματα Έλληνες Κατάλαβες Να μην είναι αυτός που σου φτιάχνει το πρόγραμμα Μην τον λένε ας πούμε ε, ξέρω εγώ Τζον, Λέω ένα όνομα τώρα Ή τον καινούριο να μην τον λένε ας πούμε Άντολφ. Λέμε ρε παιδί μου τώρα ονόματα έτσι πετάμε στον αέρα Αυτά λοιπόν φαντάζομαι ότι Θα, θα, θα σας ήρθε ένας ένα, έτσι, ένα πικρό χαμόγελο Διότι ε, Ένας πραγματικός αντιοξυσιαστής Θα ήξερε ε, Ξέρει και έχει Τόσα πολλά δράμια μυαλό να, να καταλάβει ότι, ότι με αυτές τις ενέργειες Απλά συνδράμει Στην ε, μαστούρα του λαού Και στο νεομεγάλωμα της ε, Δημοτικότητας Του Ιάννη και της παρέας του Του Ιάννη Μενανή έτσι Γι' αυτό λοιπόν τα φούμαρα περί αντιεξουσιαστών στην Ελλάδα καπνίστε τα, μαστουρώνουν μια χαρά Εξάλλου αυτή τη δουλειά κάνει ο καραφλούζος και η παρέα του Δεν θα δικαστεί ποτέ για κατοχή και χρήση και πώληση πως το λένε ε, ναρκωτικών ουσιών Διότι η δημοσιογραφία που ασκούνε δεν είναι ενταγμένη στις ουσίες, πως τις λένε αυτές τις ουσίες Στις ναρκωτικές ουσίες Ξέρω εδώ ψυχο... ψυχότροπες κάπως τις λένε Δρουν ανενόχλητοι 24 ώρες το 24ωρο Μεταφέρονται σε αυτή τη μαστούρα αφού τα ψεύδι αφού τα κα... κατασκευασμένα κόλπα Γιατί είπαμε ότι Οι κόκκινες προβιές στην Ελλάδα δεν τελειώνουν ποτέ Μουσική Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή τη μαστούρα κυρία μου και κυρία μου η τακτική υποχώρηση της ε, κυβέρνησης ε, δεν ε, χτυπάει και πάρα πολύ ε, αυτά τα κόλπα όλα τα οποία, στα οποία ε, ψιλο υποχωρούν από ό,τι μας λένε για να πάρουν τη δόση ε, να πάρουν τα λεφτά τέλος πάντων ε, για τους φόρους που θα συνεχίσουν των, των Σαμαροβενιζέλων και όλα αυτά τα κόλπα διότι ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει τα οποία δεν σου προβάλλουν διότι έχουν να σου προβάλλουν το, το ντου που κάνανε οι, εξουσιασ... οι αντιεξουσιαστές λοιπόν ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση του εταίρους είναι ο έλεγχος κίνηση σε βάθος δεκαετίας τραπεζικών λογαριασμών εξάλλου το η κυρία Βαλαβάνη προχθές ηλεκτρονική κάρτα για όλες τις συναλλαγές άνω των 70 ευρώ σε νησιά άνω των 3.000 κατοίκων Με χαρά μάθαμε Ότι και η Άρτα έχει ενταχθεί Στις πολυτελείς διακοπές Είναι νησί πολιτελών διακοπών η Άρτα Ναι Οπότε όταν θα έρθετε προς τα δω Να ξέρετε ότι θέ, χρειάζεστε ηλεκτρονική κάρτα Για αγορές άνω των 70 ευρώ Διότι τόσο κάνει ένα καφέ στην Άρτα 70,10 71 70 κάτι Λοιπόν επίσης πάει, ξέχνα τη 13η σύνταξη που είχα υποσχεθεί, πάνε αυτά Αλλά πάνε, πετάξανε ψηλά Ο κατώτοτος μισθός θα παραμείνει στα 586, στα χαρτιά πάντα Ξέχνα το 751, στα χαρτιά Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος να πιάνει δουλειά με 586 ευρώ Τα έχουμε μα τα ξαναεπεί Είναι μαύρα, 2-3 εκατοστάρικα κάτω από το τραπέζι Λοιπόν πάει ο Λιμα... το λιμάνι του Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καναμάρι σου τον Ολυμπιακό σου μέχρι και τα 42 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού θα πουλήσουν μπας και κονομήσουν κανένα φράγκο Πάει ο Λιμίν της Θεσσαλονίκης πάει ο ΣΕΣ, πάει ο Λάρκος πάνε τα... καλά τα περιφερειακά αεροδρόμια σας τα είχαμε πει Εδώ μας έλεγαν άλλα οι, οι Σουτήρις, και ο Γερμανό έλεγε Ιούνιο Ιούνιο μπαίνουμε να αρχίσουμε τις δουλειέ. Και επίσης κυρία μου και κυριέ μου Υποχρεωτική πληρωμή των λογαριασμών των 10 μέσω τραπεζών ή πιστοτικής κάρτας Και το ερώτημα είναι το εξή τώρα Πώς θα αποκτήσει κάρτα ο δυστυχής ο οποίος έχει να δει με Ο οποίος για να πληρώσει έστω να έχει ρεύμα δανείζεται Τσοντάρει ο αδερφός του, ο φίλος του, η σύνταξη της μάνας του, του πατέρα του κτλ Πώς να την αποκτήσει αυτή την κάρτα Ω! Oh, Ω oh, λέμε τώρα Λέμε τώρα Σας το έχουμε ξαναπεί Προσφέρετε μια ε, ε, υπηρεσία Σε αυτό που αποκαλείται ελληνικός λαός Σταματάτε να βγαίνετε σε αυτή τη σουργελοτηλεόραση Θα αλλάξουν άριστα πράγματα Αυτοί, Αφήστε αυτό το ελληνοφανές καρτούν Να ορίεται καθημερινά Και να το προβάλλουν Παρακαλώ Ω! Oh. Oh. Α καλουμέρας, καλουμέρας Πώς ναι μου λέει ρε, πώς ναι μου λέει Από... Είμαι στα τέσσερα Έλα, γεια, γεια Έλα, γεια Είμαι στα τέσσερα ρε, πώς είναι ο Μουχαμέτης να πούμε που προσεύχεται Πώς ναι μου λέει ο έντιμος συγκριβασμός Μόνο και μόνο που έβαλαν το έντιμος και στο το συμβιβασμό τώρα το έντιμος με, με συγκινή που βάλανε μπροστά αυτά είναι τα, τα ωραία κόλπα τα οποία προσέξτε για όλο αυτό το, το, το πανηγύρι και όλες αυτές οι φωνασκίες γίνονται για να τελειώνει αυτό το θέμα και να πάμε στο το τρίτο μνημόνιο το οποίο ο Σονούπο ανήλει ο καιρός έρχεται το καλοκαιράκι και θα υπογραφεί όλα τα άλλα λοιπόν είναι ε, για κατανάλωση εσωτερική εσωτερική κατανάλωση και σας ξαναλέω ε, αγαπητοί σύντροφοι Σιριζέοι λοιπόν αφήστε τους αφήστε αυτό το πράγμα που ότι οποιαδήποτε ώρα και να ανοίξεις να δεις ρε παιδί μου ένα έργο στην τηλεόραση θα ακούσεις και θα δεις σε πρώτο πλάνο αυτό το ελληνοφανές κατασκεύασμα αυτό, αυτό το, το συνδυασμό κακαράντζας και απόβλητου λοιπόν να ορίεται αφήστε το να ορίεται αφήστε το να ορίεται που πάτε και τι, σε ποιους απαντάτε Δηλαδή υπάρχει περίπτωση Να σου κάνει ερώτηση η Όλγα που κρέμει Και ο εισαγγελάτο Να απαντήσει σε ποιους Σε αυτούς οι οποίοι οδηγήσαν την κατάσταση Ήταν η μοχλή που οδηγήθηκε αυτή η κατάσταση Προσφέρετε μια υπηρεσία σε αυτόν τον τόπο Και φευγάτε μετά θα φύγετε επιτυχημένοι να πω Ας βουλιάξει ρε Δεν, δεν νιώθετε ξεφτύλα μπροστά σε αυτά τα πρόσωπα Σε αυτούς τους και κάθεστε απέναντι και σας ρωτάνε δίθε μου τάχα μου Σας ρωτάνε Και κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις που σας κάνανε και όταν ήσασταν αντιπολίτευση Και, και παίζουν το ίδιο παιγνίδι που έπαιζαν όταν ήσασταν αντιπολίτευση Διότι αυτό γουστάρουν οι Γερμανοί Δεν δε, δε, δε, δε σιχαίνεστε εκεί που πηγαίνετε Δεν σας βρωμάει το σύμπαν όταν μπαίνετε σε αυτά τα mega, τα sky Δεν σας βρωμάει αυτή η σαπίλα Δεν σας παίρνει τσίκλα, η τσίκνα του σάπιου Ήδη για δηλαδή, εσείς είστε και αριστεροί άνθρωπες Αυτά που λες ε, Ελληνοποιτέ μου τα, τα νέα Και τα γαλλικά Και α, Σκιάξου τώρα Οι αγορές ε, Οι αγορές Οι οποίες πάντα ενδιαφέρονται για σένα Έτσι Οι οποίες δεν παίζουν καθόλου το παιχνίδι Τις συμμάχους Ενωμένη Ευρώπης, ΕΕ, Λοιπόν δεν δε, δε, δε, δε, δε, δε, δε, δε, κοιμούνται και ξυπνάνε δηλαδή το κλείνουν και τανοίγουν το, το μαγαζί για το πως θα πάες εσύ μπροστά Υποβαθμίστηκε λέει η Ελλάδα Όχι, πάλι υποβαθμίστηκε η Ελλάδα <συμίλω> την ώρα ε, των διαπραγματεύσεων λόγω αβεβαιότητας συμφωνίας Πω πω τι έπαθη η έρμη Ελλάδα <συμίλω> Αν είχαν μαζέψει σε φραγκοδί όλε όλες τις εδώ και πέντε χρόνια θα είχε πληρωθεί αυτό το εικονικό χρέος Μεγάλε Βέβαια θα μου πεις τι να κάνει Πως να τσουλίσει η κατάσταση Μέσα σε αυτή την εικονική πραγματικότητα Την οποία ε, Δυστυχώς συνεχίζει και η αριστερή κυβέρνηση Του ΣΥΡΙΖΑ Διότι κυρία μου και κυρία μου Ο μούντι, Μας υποβάθμισε πάλι Γιατί λέει υπάρχει αβεβαιότητα στη συμφωνία Βρε Μούντι Μούντι Τώρα αφού με το, τσακαλό το εκεί. Μαλά καλά είσαι καλά να πούμε και στη Ρεμούντι Κάνε δύο μέρες υπομονή Στείλαμε το τσακαλώτο ρε Το τσακαλώτο θα τηλετολίσει το θέμα ρε Μη μα τρελαίνετε Τι έκανε ο φίλος μου ο Λαφαζάνης Παπα Δεν δέχεται συμβιβασμό Και λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεργαστεί με την Κίνα Τη Ρωσία Τη Βραζιλία Την Αφρική Την Ινδία Μια φιλή του Αμαζονίου Παπα μεγάλη λαφαζάνη. Να βάλω την Πέμπτη Διεθνή. Να σηκωθούν όρθιοι. Να μα ανεβεί λίμπτηντα. Πολύ θα γούσταρα να σε ακούσω μια μέρα. Να βγεις Να σε ακούσω, ρε παιδί μου. Έχει τώρα εξουσία να πούμε. Φωνάζει τα κανάλια εκεί. Ότι στην Άρτα, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Στην Άρτα, στο. Στην Ιντιλίνη, στη Χίο. Τρει άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Τρει! Τι είπα 3 yeah, Α, θα συνεργαστούμε με τη Ρωσία, με την Κίνα. Θα γέννουμε... θα τραβήξουμε λίγο τα μάτια έτσι... Oh, και θα συνεργαστούμε με την Κίνα. Ε... Αγαπητέ μου κύριε Λαφαζάνη, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, λοιπόν και η Αφρική... Δεν παίζουν γεωπολιτι... γεωπολιτικά στην Ελλάδα δεν ξέρω, Ή στρατιωτικό γεωπολιτικά Δεν ξέρω αν με συλλήβεις ε, Μόνο παίζουνε οικονομικά και εμπορικά Ειδικά η Κίνα Με τις συμφωνίες που η ΕΕ υπέγραψε το 90 τόσο Για το άνοιγμα των αγορών Ναι δεν ξέρω αν, συλλήβη, αν τα παρακολουθούσες τότε αυτά τα πράγματα Αν σε άφηνε δηλαδή ο αγώνας Να τα παρακολουθείς αυτά τα πράγματα Οπότε σου είπαμε παρακαλώ. Ά, ωραία. Μπράβο ε. Μπράβο. Για ναι. τα Μπράβο. Μπράβο. Μ' άρεσες. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μεγάλη κουβέντα είπες στηλεύω αντί μου. Να σταματήσουν αυτά να συνεργαστούμε, λέει, με τη Λαπονία. Θα τους κάνουμε σε κουτάκια εξαγωγή ήλιο και θα μα στέλνουν αυτοί να πούμε παγάκια να χτυπηθούν οι πολιεθνικέ που πουλάνε ψυγεία και τέτοια. Μεγάλη ιδέα! Δεν απέχει πολύ από το μυαλό του Λαφαζάνη, μην νομίζει. Λοιπόν, σου λέμε κύριε Λαφαζάνη μου και σου είπαμε χθε, στο είπαμε χθε. Στο έχουμε ξαναπεί εκατομμύριο φορέ. Δεν μπορεί να δείξεις, όχι να πα για κατούριμα. Χωρίς τα αφεντικά που λέγονται ομένη ΕΕ. Ευρώπη Γιατί στο λέμε τώρα αυτό Παρακαλώ Και, και έρχονται Έρχονται τα βαθισκάφη πλένουν. πλένουν αυτά Πλένουν μέσα στα βαθισκάφη Πλένουν Πλένουν κάνουν μπουγάδα μες στα βαθισκάφη Έλα για για για για ένας εδώ μου λέει Προσέχτε μου λέει έρχονται τα βαθυσκάφη Ά, απ, το, απ' το έσω διάστημα yeah. Ναι Να τα βάλουμε αντί για το πλεντήριο να μην και με κέμε ρεύμα Λοιπόν που λε, σου έλεγα και χθε. Αγαπητέ μου φίλε κύριε Λαφαζάνη Σύντροφε yeah. ότι δεν μπορείς, Όχι να πας για κατούριμα να βήξεις Να κάνεις γκουχου γκουχου χωρίς την uh, Ενωμένη Ευρώπη Διότι αν μπορούσε, σου λέω εντάξει δεν φτάνει το μυαλό σου Να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν θα έλεγες πάρα πολύ απλά Στον κύριο Πούτιν και στην κυρία Πουτίνοβα Πούτιν και Πουτίνοβα Είναι η γυναίκα του έτσι είναι η Ρώσσα Μην α... Λοιπόν θα σας πνίξω Στο στάρι Θα σας πνίξω ρε στο στάρι καταλαβαίνετε Το έχουν ανάγκη Το θέλουν και στο Πορτοκάλι Είναι δύο πράγματα που τα, τα θέλουν Άντε κάντα το ξανάπα Κάντα χωρί την εντολή χωρίς... <laughs> Αλλά τολμάς να φυτέψεις σιτάρι εάν δεν ποσοστοθεί yeah. από τη σύμμαχό σου ενωμένη Ευρώπη όχι φυσικά, mm. οπότε τι συνεργασία να κάνεις για να κάνεις συνεργασία με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία την Αφρική, την Ινδία και την Λαπωνία όπως είπε ο φίλος που πήρε τηλέφωνο πρέπει να συλλογάσαι ελεύθερα όπως είπε κάποιος παλαιός παππούς να έχει ε, τις μήνυμου ελευθερίε που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να συνεργαστεί Για να κάνει προτάσεις Για να διαβουλευτεί με κάποιον άλλον Εσένα πού είναι η ελευθερία σου Πού ακριβώς είναι η ελευθερία σου Πού δειχνει μα να τη δούμε Διότι είπαμε Όχι για κατούριμα, Ούτε να βίξεις δεν μπορείς Χωρίς την ε, σύμφωνο γνώμη των αφεντικών Και κάθεσαι και μας λες τώρα για αγωγούς Και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters Κυρία μου και κύριέ μου ορίστε παρακαλώ Μα ωραίο ναι, ναι ναι ναι ναι Ο μοναδικός αγωγός Ο οποίος θα γίνει μου λέει ένας φίλος τηλεκράτης Είναι αυτά τα οποία Ρουφάνε οι σύμμαχοι Ευρωπαίοι ε, Από την Ελλάδα τα αντισ... όλα τα πάντα να πούμε και ακόμη και αν γίνει κάποιο έργο τα, αντιστα... τα αντισταθμιστικά εκεί πέρα θα πάνε σε αυτού θα πάνε δεν έχει άδικο ο φίλος τηλεακροατής έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου όπως μας λέει ο Reuters οδεύουμε προ τρίτο μνημόνιο πα πα έτσι μας δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ ότι μόνο μέσω τρίτου πακέτου η Ελλάδα μπορεί να επιβιώσει ναι Έπρεπε να μας το δηλώσει ο Reuters αυτό Εμείς δεν βλέπουμε γύρω μας Τι να δεις γύρω σου, Όταν σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο Και σου λέει ότι πήρε Τα αποθεματικά ο Τσίπρας Για να μην πάρει άλλα δάνεια Νομίζω ότι Απέχεις Πόντους από το γκρεμό Παρακαλώ Α. Αγα, αγα. Άμα ήταν να καταλάβει, Ναι βέβαια το είδα το... <laughs> <laughs> τώρα <laughs> <laughs> Ναι δε, θα σου πω τώρα Έλα μεγάλη έλα. Ε, Μεγάλη να σου πω κάτι Κοίταξε δεν ξέρω αν σε πιάνει το ψέκασμα Αλλά θα σου πω Η ανάπτυξη στην Ινδία έχει περάσει σε τέτοια στάδια Έχεις δει αυτού του Ινδούς Οι οποίοι στρίβουν τα παπάρια του Με ένα ξύλο εκεί Και είναι άγιοι και πάνε και τους δίνουν λεφτά Ε, αντικατέσταν το ξύλο με πλαστικό Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό Η ανάπτυξη της Ινδίας Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο μεγάλε. Η Ινδία και η... η Κίνα Ακόμα και η Κίνα Είναι τόσο αναπτυγμένες φούσκε Που εξυπηρετούν Κάποια κατάσταση ε, με την παραγωγή φθηνών προϊόντων και άλλων το, αυτόν τον καπιταλισμό που εκεί που οδηγήσαν μάλλον τον καπιταλισμό οπότε κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά του. είναι τεράστια φούσκα αν θέλεις ακόμα και ε, η ανάπτυξη της Βραζιλίας Δε, δεν βλέπεις στη Βραζιλία δηλαδή δεν σου θυμίζει τίποτα αυτό που γίνεται στη Βραζιλία με την ανάπτυξη που είχε η Ελλάδα θα σου πω αμέσω μετά τον τηλέφωνο παρακαλώ <laughs> <laughs> <Λάγια>. <laughs> το μοναδικό που μπορούμε να εξάγουμε λέει, στη Βραζιλία Στην Ινδία και αλλού είναι οι μαϊμούδες που ψήφισαν το Λαφαζάνι Δεν έχω αντίρρηση αλλά δεν μπορούν να ζήσουν σε εκείνο το κλίμα Θέλουν και αράχοβα Λοιπόν καταλαβαίνει, Σου έλεγα λοιπόν ότι δεν σου θυμίζει τίποτα η κατάσταση στη Βραζιλία Με την αναπτυγμένη Ελλάδα, με του Ολυμπιακού Αγώνε, τα Euro το... Αυτά όλα Δεν σου θυμίζει τίποτα που τα γάλατα, τα χρήματα, τα πακέτα... Παρακαλώ. Γεια σου εξωγή είναι, έλα. Του Ρίου Αντίριο. Του Ρίου Αντίριο τι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. έλα. Όχι δεν βλέπω, δυστυχώς. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Αχ, μου λέει ο τηλεακροατή, είδα μου λέει ντοκιμαντέρ και είδα την ανάπτυξη του Ρίου Λεβα. Και εγώ είδα την ανάπτυξη του Ρίου αντίριο. Λοιπόν, και ξέρει πόσα θε να πληρώσει να περάσει απέναντι. <Λεβα> Δεν ξέρω, το, το έχει πάρει χαμπάρι. <Λεβα> Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, και ο εκπρόσωπος της Μέρκελ, έλα, ήσυχασε Ηρέμησε μεγάλε στο λέω να ηρεμήσει το κύτταρο σου. Η Γερμανία θα κάνει τα πάντα. Για να υπάρξει συμφωνία Μας είπε ο εκπρόσωπος της Φιλινάδας μας Της κυρίας Δωροθέα της Μέρκελε Ε γάλε Ε γάλε. Πω, Τι κάθομαι εγώ και τσαμπούνάω always... Θα κάνει τα πάντα η Γερμανία Να υπάρξει συμφωνία Ο κύριος Φλαμπουράρης Το ξέρετε είναι γνωστό προσώπατο της αριστεράς always... uh, τον αποριτόν του... Εξ του κυρίου Τσίπρα, με συγχωρείτε, Άμου ξεφεύγουν και μένα ορισμένα. Τι να κάνω, μα είπε ότι αν οι εταίροι επιμείνουν να τηρηθεί το mail χαρδουβέλερ, τότε πάμε σε δημοψήφισμα. Το ερώτημα, κύριε ε, Φλαμπουράρη, μου με συγχωρείτε, επειδή είστε κάποια ηλικία ε, άνθρωπας θα ήθελα να σας ερωτήσω το εξή. Τι θα λύσει ακριβώ το δημοψήφισμα, Τι ακριβώ θα λύσει το δημοψήφισμα, Σε ξαναλέωτησα. Τι θα λύσει το δημοψήφισμα Εκτός από το ότι να σου πει ο Σούλτς Ρε παπάρα Σου δώσα άλλη μια την ευκαιρία να με το στο διάολο Και εσύ με ψήφισες δημοκρατικά Κάμουν λάθος Όχι μου απαντάει εδώ σύσομος Η walks από το στούντιο εδώ Που λέμε walks από εδώ Έχω και walks από το στούντιο να... Ναι με πνήγει ο Αλλά τι να κάνω Κύριε Φλαμπουράρι μου με συγχωρείς επειδή είσαι και μορφωμένος άνθρωπο και εξ του κυρίου Τσίπρεος. Παρακαλώ. Αγαπητέ μου τηλεακροατή. Μου λες, μου πες τώρα ότι η δημοκρατία σε παχές αγελάδες όταν είναι παχές αγελάδες έχει διάξοδο Όταν δεν είναι παχές αγελάδες... σου έχω ξαναπεί η μεγαλύτερη παπαριά που έχει υποθεί και χρησιμοποιώ, το οποίο κάθε ένα εκατομμύριο φορές, αν το ξαναπώ άλλη μία. Η μεγαλύτερη παπαριά που έχει υποθεί και το χρησιμοποιούν κατά χώρο οι δημοκράτες σε εισαγωγικά πάντα, λοιπόν στην Ελλάδα, είναι η περίφημος ρίση του Μπακογιάννη στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στο εξηγήσει, το έχω αναλύσει ένα εκατομμύριο φορέ. Δημο, στη δημοκρατία όχι, δεν υπάρχουν αλλιώ. Είναι η ίδια η δημοκρατία αδιέξοδο. Και είναι αδιέξοδο, διότι τη, τη δημοκρατία, την, ε, στη, ε, η δημοκρατία που έχουν στο κεφάλι τους λειτουργεί κατά πώ την έχουν στο κεφάλι του. Λέγε, Παπαδόπουλο, την έχει έτσι. Λέγει, Καραμαλί, την έχει αλλιώ. Λέγεσαι Παπαντρέας Την έχεις έτσι Λέγεσαι Σιμίτης Την έχεις έτσι Λέγεσαι Γιουργάκης Την έχεις έλειος. Λέγε, Κατάλαβες Είναι η ίδια η δημοκρατία διέξω. Η δημοκρατία Αυτή καθεαυτή Είναι το πολίτευμα Το οποίο Χρειάζεται θυσίες Αίμα και υδρότα Που θα έλεγε και ο φίλος ο Τρουβάς Για να έχεις δημοκρατία Πολύ απλά Κατάλαβες Πάρα πολύ απλά Χρειάζεται παιδεία για να έχεις δημοκρατία. Την που πουθενά γύρω σου. που πουθενά να πασκίζει κανένας από αυτούς τους δημοκράτες για την παιδεία των ελληνοπαίδων. Δεν νομίζω. Αυτό είναι... Γι' αυτό λοιπόν η, η ίδια η δημοκρατία, αυτοί που έχουν στο κεφάλι τους, όλοι αυτοί που παλεύουν για το παντεσπάνι τους, είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο. Είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο. Διότι δημοκρατικά ξεχώνανε στο ξεχώ και δανειζόταν τόσα χρόνια Δημοκρατικά σε έβαλε και ο Γιουργάκης ο Παπαντρέος Στο δούνο του Δημοκρατικά έκανε και ο καραμαλέα αυτά που έκανε Δημοκρατικά έκανε και ο Παπαντρέας Ο παππούς, ο ιός Και ο καραμαλέα ο τότε Τα θέματα της κόκκινης προβιάς Τα λέγαμε στην αρχή Ούλα δημοκρατικά γινότανε Είναι και σε ξαναρωτάω εγώ τώρα Αυτή η δημοκρατία δεν είναι από μόνη της ένα αυτή η δημοκρατία. Για τον μόνο που δεν εργάζεται είναι ο Δήμος, για να επικρατήσει ο Δήμος. Κατάλαβες, δημοκρατία, δεν επικρατεί ο Δήμος εδώ. Όχι ο Δήμος ο, ο, ο Καρούμπαλος, φλάει τα πρόβατα, ο Δήμος λέμε, πιάνεις τώρα, ναι. Εδώ αυτοί έχουν, ε, ε, ε, οι μόνοι που επικρατούν είναι τα συμφέροντα κάποιων. Αν υπάρχει καμιά αντίρρηση εδώ είναι ο τηλέφωνο Βαράτε το see, Γι' αυτό σου λέω κύριε φλαμπουράρη μου Είσαι σοβαρό άνθρωπος Και <laughs> μας είπε το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής <coughs> Πνίκα, μας είπε γι' αυτό μ Πρέπει να μας το πει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής Bye. Ότι πρέπει να υπογράψετε γιατί χανόμαστε Πάει λέει δεν έχουμε μία Εσύ γύρω σου μεγάλε δεν το βλέπεις ότι μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός. Λοιπόν, παρακαλώ δώστε βάση σε μια πενιά τώρα. Όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι είχαν αγροτικό εισόδημα για να τα βγάλουν πέρα, πρέπει να το δηλώσουν στη νέα φορολογική δήλωση του 215. Αυτά είναι τα καινούρια κόλπα της κυρίας Βαλαβάνεως, και των οικονομικών εγκεφάλων της αριστερής κυβέρνησης. Συμπεριλαμβάνονται. Προσέξτε. Όσοι ψάρευαν, όσοι είχαν μελίσια, όσοι έχουν ζώα, τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και όσοι δεν είναι αγρότες, χρεώνονται ως επιχειρηματίες. Επίσης, όσοι αγρότες πουλήσαν προϊόντα άλλων αγροτών, τότε θα φορολογηθούν ως έμποροι. Του καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα Με συντελεστή Μην πέσεις κάτω 26% από το πρώτο ευρώ Και όχι 13% που είναι για τους αγρότες Αυτό Μεγάλε Δεν το σκέφτηκαν τώρα Είναι μνημονιακός νόμος του 2013 Ο οποίος μπαίνει φέτος σε ισχύ Από την αριστερή κυβέρνηση Που θα έσκιζε τα μνημόνια που, θα, που αντιμνημονιακά κατέλαβε ε, κατέ, όχι κατέλαβε επήρε δημοκρατικά και αντιμνημονιακά την εξουσία Παρακαλώ wow. oh. Το πριν την έλα mm. Ναι, mm. το κράτος έχει... Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Ε, μωρε, κι και εγώ ότι είναι αντιμνημονιακή μου mm. Το θέλω μου, αρέ Θέλω, θέλω, έλα. Ρε. Ναι, ρε, γιατί πάω εγώ, έλα. Για γιατί πάω εγώ να πούμε στα γκίλιντα, Γιατί υπάρχει ένα από την ελπίδα και την αξιοπρέπεια. Κατάλαβε, μεγάλε, είναι μνημονιακό νόμο που μπαίνει σε ισχύ φέτο. Υπογεγραμμένο το 2013. Θα έρθουμε λοιπόν να σα ξαναπούμε, αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα, αγαπητέ μου κύριε Λαφαζάνη, αγαπητή μου τη αριστερά σου και τη προόδου. Ναι, ότι με 500 μνημονιακού νόμου. Και 6-7 χιλιάδες τροπολογίες Ζωή δεν γίνεται. Παρακαλώ Μουσική Α, ναι ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι Έχεις δίκιο Να... Έχεις δίκιο Πρέπει να... Αν συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που παίρνουν επίδομα Από το ΑΕΔ, δεν ξέρω Δεν ξέρω τι να σου πω τι να σου πω, δεν ξέρω. Ε, γεγονός είναι ένα, ότι ε, νομίζω ότι το επιτελείο του τοίχου εκεί πέρα θα κάνει τη δουλειά του ρεπορτάζ και το λέω αυτό γιατί, γιατί διαβάζοντας χθες το ρεπορτάζ για, τη, για το θέμα της υγείας του του Ερμίδη είναι τραγικό, Είναι τραγικό; εγώ, ε, ε, εγώ έμενα με το στόμα ανοιχτό διαβάζοντά το, το ρεπορτάζ του τοίχου διαβάστε το του ξενοφώτετου Ερμίδη για, τη, για το θέμα της υγείας για το παιχνίδι που κάνουν με το θέμα της υγείας και για τα λεφτά που πηγαίνουν έρχονται yeah. και βέβαια εκείνο που διαβάζω το ρεπορτάζ <coughs> που μου ήρθε αμέσως στο μυαλό είναι αυτό που σας είχα πει κάποιες μέρες πριν ε, για τους γνώστες της εξουσίας και όχι είδατε τώρα ο κουρούμπλης βαθυπασόκος ο άνθρωπος ξέρει να ελίσσεται στην εξουσία yeah. δεν είναι α πούμε βαλαβάνη και βαρουφάκης με καταλαβαίνει πώ το λέω ε, θα εκπλαγεί αν διαβάσεις από το ρεπορτάζ βούρ λοιπόν εκεί στον τοίχο και διάβασέ το Ξενοφώντα Ερμίδη κυρία μου και κυριέ μου ε, είναι αυτό που σου λέει για τις απειλές των Το των προμηθευτών ιατρικού υλικού να σταματήσουν την παροχή ε, αν δεν πάρουν, θα σταματήσουν την παροχή στα νοσοκομεία αν δεν πάρουν τα λεφτά τους και όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία γίνονται Βέβαια, εκείνο το οποίο δεν σταματάει, δυστυχώς, και δεν κάνει πεγνίδι, είναι η ασθένεια η οποία μπορεί να βρει τον καθένα. Ε, κατάλαβες, η ασθένεια δεν είναι, ας πούμε, ε, δεν κάνει διακρίσεις σε πλούσιους φτωχούς. Ε, θα μου πεις, ο πλούσιος μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να πάει στα Παρίσια και στις Βρυξέλλες και να τον κοιτάξουν διαφορετικά. Εντάξει, δεν λέω, αλλά... Τονίζουμε ότι οι ασθένειες δεν κάνουν πεγνίδια και δεν σου δίνω και δεν μου δίνεις και βλεφτά αυτά τα θέματα λοιπόν τα οποία έπρεπε να κοιταχτούν εξ αρχής δυο-τρία <Το> θεματάκια από την αριστερή κυβέρνηση διότι αριστερή είναι πώς να το κάνουμε <Το> θέμα υγεία παιδεία <Το> είναι και αυτά στο ρολόι κομπολόι σε αυτό το παιχνίδι το οποίο έχουν στήσει για να οδηγηθούν στι υπογραφέ του Τρίτου Μνημονίου. Τέλο <μπι> πάντων, κυρία μου και κυρία μου, εκείνο <μπι> που έχει σημασία ότι θα δώσει 7 εκατομμύρια η κυρία Δούρου να αναβαθμίσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, διότι το αποφάσισε το Ελληνικό συμβούλιο. Απ' το άσο κάνω Εντάξει, μπορεί να μην έχει γάζες στον Ευαγγελισμό, αλλά 7 εκατομμύρια υπάρχουν να δοθούν για την αναβάθμιση του γήπεδου του Παναθηναϊκού. Του ουδήποτε έτσι. Δυστυχώς κυρία μου και κυρία μου έτσι είναι η κατάσταση Διότι έχει και ψηφοφόρους παναθηναϊκούς η κυρία Δούρου Και ο καθένας δηλαδή Και ολυμπιακού Και αεκτζίδες και και time... Οπότε my... oh, my... Όπως καταλαβαίνεις oh, my... Θα πρέπει Λεφτά για, αυτούς, για αυτές τις ιστορίες βρίσκονται Λεφτά για αυτές τις ιστορίες βρίσκονται για άλλε ιστορίε δεν βρίσκονται λεφτά. Κυρία μου και κυρία μου, ε, είδε τελικά όλα τα συνηθίζουμε στην Ελλάδα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όλα περνάνε, θεωρούνται φυσιολογικά. Εντάξει. Είδε πω τώρα, έχεις πρόεδρο δημοκρατίας Δημοκρατία, τον μπάκι, α πούμε, το κατάπιεσαι αυτό. Ο Πάκης μάλιστα, είπε ότι εγώ, δηλαδή, άμα πούνε να βγούμε από το ευρώ, δεν θα συνενέσω, θα χρησιμοποιήσω, λέει, την εξουσία μου. Υπό Ναι, έχει εξουσία ο Πάκης Ναι. Λοιπόν. Γιατί ο Πάκης δεν κάνει χωρίς Ευρώπη, Γαλλία. Δεν δε ζει ο άνθρωπο. Ο Πάκης αν δεν το ξέρεις ε, είναι γεννημένο στο Λούβρο. Ναι. Το, το Λούβρο δεν ήταν να το πούνε Λούβρο. Το έλεγαν Πακιστάν, αλλά με ήττα το. Αλλά επειδή του θύμιζε το κανονικό Πακιστάν, το είπαν Λούβρο, δεν κάνει ο άνθρωπος χωρίς Ευρώπη. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο χρόνια, ο χρόνια μάλλον δημοκράτη, συναντήθηκε με εκπροσώπους της δικαιοσύνης Και φυσικά έπρεπε να πει κάτι, πρόσεξε. Και είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς σύνταγμα ΣΟΠΑ ΣΟΠΑ πάκια ΣΟΠΑ Χθες όμως το αφεντικό του ΠΑΚΙ ένα από τα αφεντικά του ΠΑΚΙ που ονομάζεται ΔΑΕΣΒΖΕΣΜΜΤΟΜΤΟΜ δήλωσε ότι οι εταίροι θα βάλουν χέρι και στην κοινωνική δικαιοσύνη και, συγγνώμη, και στη δικαιοσύνη την ελληνική δικαιοσύνη αυτά τα είπε ο και βέβαια όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα δεν γίνεται ότι λέει ο Πάκης ο οποίος είναι διακοσμητικό φίκος πως είναι το φίκος στο σαλόνι σου διακοσμητικό είναι διακοσμητικός στη δημοκρατία ο Πάκης διότι πρέπει να έχει και ένα φίκο προεδρικό ποτέ δεν γίνεται ότι λέει ο φίκος γίνεται ότι λέει Νικοκυρά. δεν τον ποτίζει το φίκο Τάγκ στα σκουπίδια. Λοιπόν, γίνεται ότι λένε τα αφεντικά. Αυτό είπε λοιπόν ο Ντάιζε Μπλούμη, ο αφεντικό. Θα βάλουν χέρι στην ελληνική δικαιοσύνη. Πώ έχουν τον τρόπο. Όχι ότι δεν έβαζαν μέχρι σήμερα. του κακά. Μέχρι σήμερα λέμε τώρα. Κυρία μου, κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, Να βαρέσουν οι σάλπικε. Να ηχήσουν οι σιρήνε. Κάτσε να βάλουν οι σιρήνε να ηχήσουν. Βάλε ρε να ηχήσουν. Βάλε. οι σιρήνες Βάρεσαν οι σιρήνες ε, ε, Έχουμε μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβερνήσεω Κατάφερε να μαζέψει από τους οφιλέτες του ΟΑΕ 13,5 εκατομμύρια ευρώ 13,5 εκατομμύρια ευρώ Μάζεψε από τους οφιλέτες του ΟΑΕ Και τι μας μένει 870 εκατομμύρια ε, από φιλές του ΑΕ οπότε άμα βάλεις κάτω και κάνεις υπολογισμούς σε πόσο καιρό μάζεψε τα 13,5 πόσο καιρό χρειάζεται να μαζέψει τα 870 είναι ακριβώς 500 χρόνια a... έλα μου εντάξει τι είναι θα έχουμε μεγαλώσει λίγο μια χαρά θα είμαστε θα είμαστε 500 και κάτι oh. θα είμαστε 500 και κάτι που λε μεγάλε δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και, όπως είπαμε, η κατάσταση όχι απλώς δεν αλλάζει. Η κατάσταση οδηγείται σε βαθύτερα ε, βοθρικά ύδατα, να τα πούμε έτσι, για αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Για αυτούς οι οποίοι σκέφτονται, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν το διπλανότητος να υποφέρει, για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν επόμενο δευτερόλεπτο, διότι δεν υπάρχει μεροκάματο ούτε για δείγμα. Οπότε μεγάλε τώρα. Σου παίζουν δεν σου παίζουν Τα πουλάκια τους μέσω twitter Τα facebookια τους Τα κανάλια τους Για το ότι 40 αντιεξουσιαστά Πήγαν να βαρέσουν το βαροφάκι Και τους σφίχτηκε στην αγκαλιά του Η κοπέλα όπω τη λένε η γυναίκα του Και του πει Γιάννη μου Το μαντήλι σου που το έχεις να στζέπη Να σκοπήσω τα αίματα Λοιπόν, αυτά τα ωραία λιμών, Τύπου ε, Παραμύθια της χαλιμάς μια χαρά περνάνε Μια χαρά περνάνε οι μέρες Παρακαλώ Παρακαλώ Ποια Α, τι Μη μου λες Και στο τέλος νίξει το καλό α, α. Να έρθω, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Έγιναν, έγιναν τέτοια ωραία. Ναι, ναι, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έγιναν ομορφιέ, μου λέει εδώ τηλεακροατής Ο καλός ο Γιάννη δηλαδή, την ώρα που του βόρμηξαν οι κακοί, του είπε Παι, παιδιά, Τι θέλετε, Να με βαρέξετε. Όχι, του πάνε Διότι δεν σε κουστάρουμε, Γιατί είσαι πολιτικός Όλα αυτά γίνανε εκεί που λες. Εκεί γίνανε. Λοιπόν, παρακαλώ, Ναι. <συκλή> <συκλή> <συκλή> <συκλή> <συκλή> <συκλή> <συκλή> Ναι. Ελα κακούρι για τη Που λες; Άσε με να σου πω τι έγινε. Λοιπόν και του πανε του Να φύγεις. Είσαι πολιτικός. Του κακά μας βρομάς. Και ο καλός επειδή είχε. Είπα πανέξυπνο, καλά. Μιλάμε για ωραίο. Μιλάμε για αυτό το μαγείρε Αμερικάνια. Έχει δίκιο ο Τουλεκράτη. Θα γίνει ωραίο έργο. Του κατατρόπωσε με τη δύναμη του μυαλού του, όχι μόνο με τα συμπαντικά τέτοια, με την εξυπνάδα του, ναι. Και του είπαν να μην ξανάρθει από εδώ. Του είπαν οι ναι. Και μετά του είπε, ο καλώ, θα ξανάρθω. Να ξανάρθει. Κάθε μια μέρα θα ξανάρθει. Του είπαν οι λοιπόν το πήραν τραγουδώντας, όχι κλάνοντας το πήραν τραγουδώντας και φύγανε και να το θα, και να τα άλλα, και να το έτσι και να το αλλιώς και πάρε από τον καραφλούζο και βίδεα ήταν εκεί άνθρωπο που το γύρισε βίδεο αυτό και το έστειλε στον καραφλούζο ωσε μου μαστούρα, στο ξανάπα μεγάλε δεν συλλαμβάνεται κανένας από αυτούς για τη διακίνηση μαστούρας που κάνουν 24 ώρες το 24 ωρο κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου ελληνόπουλο, το ότι καθυστέρησαν επίτηδες στη συντάξει του ΙΚΑ και όχι λόγω προβλήματος του συστήματος ΔΙΑ ΔΙΑΣ είναι εντάσσεται στο πλαίσιο της τρομοκρατίας <Το> εντάσσεται στο πλαίσιο της τρομοκρατίας <Το> δεν καθυστέρησαν λόγω του Δία. λέει αλλά επειδή έλειμπαν χρήματα και άλλες τέτοιες τρίχες με συγχωρείτε θα πίνεις και καφέ κατσαρές ή φτιαγμένε από πιστολάκι είπαμε ζούμε σε χαλεπούς καιρού. Μπορείστε Ναι, Χέρετε, ναι, ναι. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε Γιατί χαίρετε ο κόσμος τη χαμογελάει πατέλα Έλα, έλα, για, για, γεια για. Λοιπόν, λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ε, θέλω να σου πω κάτι Επειδή αύριο είναι oh, oh, oh. Επειδή αύριο είναι 1η Μαΐου Και ε, Άλλοι θα κόψουν για λουλούδια Άλλοι θα φωνάζουν Δεν είναι αργία είναι απεργία Εγώ θα σου φωνάξω από εδώ Αν θες φώναξέ το και εσύ Δεν είναι αργία δεν είναι απεργία Είναι ανεργία Αν θες να συμβάλεις και εσύ ε, λέμε τώρα Φώναξέ το έλα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Και να γυρίσουμε να κλείσουμε Τίνος Μανούλα Μανούλα τλίνεται. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Πασχαλά, Σιμερά λα λαζούν λαζούν η γαλ Λαζούν η γαμπρί πεθαίρε στις νύφες και εσύ, δούλα, δούλα, δούλα, στη φυλακή για σήμερα τελέψαμαν θα λέγαμε και στα αρχαία αρτινά Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ακολουθούν τα γλέντια του καναλάρχου Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, για τις ωραίες παρατηρήσεις και ευχόμαθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας fim stero